Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στο ραδιό Άρτα στο 101,5 Με την εκπομπή στον τοίχο Θα κάνουμε παρέα καμιά ωρίτσα Όπως κάθε μέρα δηλαδή Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι 2681 4060 Αν πείτε καμία Ξυπνάδα Δεν ξέρω αν αποφασίσετε εσείς Τελικά πιο είναι θαμένος Στην Αμφίπολη Αν έχετε αποφασίσει πάρτε μας ρε παιδιά ένα τηλέφωνο να ξεστραβωθούμε δηλαδή Μιλάμε δηλαδή ναι, σου λέω να μην πω που λες εδώ, μισό λεπτό Τσαμπνάμε και τα τηλέφωνα, μισό λεπτό Έλα ρε παλικά, έφυγε ημέρα, mesmer. καλά, εδώ θα oh. κάνουμε, κάνουμε ένα κομπίν Παρακαλώ γιατί θα, θα, θα πας σε άλλο γαλαξία ah, εγώ, εγώ θα το κανονίσω εγώ μην ε, μόνο πες μου τι νούμερο φοράς 4x4 large έτσι περίμενε στη σειρά έτσι έλα φιλιά για για για ναι κυρίες μου και κύριοι Ένας φίλος τηλεακροατής Μαθαίνοντας και όχι μόνο μαθαίνοντας Αλλά <coughs> με συγχωρείτε πιστεύοντας ότι ε, Αυτά που λένε οι κυβερνότες Ότι η οικονομία θα εκτοξευτεί Ζήτησε εδώ από τον καναλάρχη μια στολή αστροναύτη Να μπει στη σειρά Για να μην έχει πρόβλημα εκεί που θα εκτοξευτεί κι αυτός Και δεν ξέρω ανάκουσες καναλάρχη Κάμια δεκαριά extra large είναι το νούμερο κάτω του μια στολίκη αυτού <Τι> Αυτά που λες μεγάλε <Τι> χαμός στο κυγκλίδωμα, <Τι> λέμε. <Τι> Τελικά αποφασίσατε ποιος είναι θαμμένος στην Αμφίπολη, να μας τρελάνε την τελόστρα μας. <Τι> Πείτε μας να ξέρουμε να πούμε. <Τι> λοιπόν, ας ρίξουμε μια ματιά, αυτή την αλήθωρη ματιά, ε, στις ειδήσει και κάπου ανάμεσα θα βρούμε και... Ό,τι σας αφορά, αλλά ό,τι σας αφορά Δεν σας ενδιαφέρει ε, Όταν το ανακοινώνει Το κόμμα σας, όποιο και αν είναι αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ε, Μετά από κανένα χρόνο δύο που το παίρνει χαμπάρι ε, Τότε κάνετε την αγωνιστική σας ε, Υποχρέωση ε, Φτιάχνοντας το καθιερωμένο πανό Ουλημίστη για τα νερά μας Τα πεάρνουν Ουλημίστη σεις, Να τρώμε και να δουξεζόμε στιμείς Α, πα, πα, πα. Λοιπόν που λες, Ελληνοπητέ μου, α μην μείνουμε στα παλιά πάμε στα καινούρια Μίλησε ο Αντώνη, ο μάγκα, ο πολιτικάρά, ο Σερέτης, ο Βαργάρης Όποιο μιλάει για εκλογέ, είπε ο Αντώνης, ή δεν ξέρει από πολιτική ή εξυπηρετεί συμφέροντα. Α, πα, πα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Αντώνη. Διότι ο Αντώνης Και από πολιτική ξέρει Και δεν εξυπηρετεί Συμφέροντα Είναι δυνατόν Όχι πες μου εσύ τώρα, εσύ που με ακούσει. Εσύ Δεν έχει δίκιο ο Αντώνης Ποιος κάτσε ρε μεγάλη ένα Πώς μιλάς για εκλογές Δεν ξέρεις τι σου γίνεται από πολιτική Και για να το κάνεις αυτό Άρα εξυπηρετεί συμφέροντα Δηλαδή τα παίρνει να τα λέμε τα πράγματα με τον του. Κάποιος ελαδώνει, σταχώνει, χοντρά, εξυπηρετεί συμφέροντα. Δεν ξέρω τι συμφέροντα είναι. Ο Αντώνης το και έχει δίκιο. Και όταν στο λέει ένας άνθρωπος, ένας άνθρωπος, λέμε τώρα. Και εσύ μην πιάνες από μια κουβέντα, Μεγάλη. Λοιπόν, ένας... Ένας... όσο το πούμε, ρε παιδί Ο Αντώνη ο Πρωθυπουργό! Ένας άνθρωπος, λέμε τώρα, λοιπόν... Στο λέει αυτό το πράμα, κάτσε κλαρίνο ρε καραγκιός να πούμε που θες και εξηγήσει. Κάτσε προσοχή ρε πάλι ο Σάρεχα σιξ το που θες και εκλογές να πούμε. Σε θα παίρνεις χοντράρε παππούς πα, σου πω καμια κουβέντα να μπρ, θες εκλογές, να πω δεν βλέπω ο Αντώνης έναν ολόκληρο λαό που επικροτεί το έργο Δεν τον βλέπει, εντάξει τώρα μπορεί να αν λίγοι επειδή τους έταξε ο φίλος μου ο Αλέξης Κάτι λεφτά εκεί πέρα, κάτι έτσι από εδώ για να τον ψηφίσουν Αλλά αλλάζε ρε ο Λίκος τρίχαρε. ρε βγαίνει το κύτταρο του γερμανοφασίστα, του γερμανοναζίστα, του γερμανοτσολιά από το κύτταρο του λεγόμενου Έλληνα Μην είσαι βαράς, σε παρακαλώ πολύ, Κρατάνε, κρατάει τώρα αυτή η ιστορία 60-70 χρόνια. Τώρα θα τελειώσει. Με τον προσωπείο, όποιο προσωπείο θέλει Όλο αυτό το ρουφιανιλίκι. Εεεε. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Εί. Πάλε τα προσωπία. Τι θέλεις. Ας μην μιλήσουμε για τα προσωπία της δεξιάς. Ας δείς πόσα προσωπία έχει αυτό το παρακράτος τώρα έτσι. Άτσε τα μετρήσουμε. Αν τα πάρουμε με τη σειρά. Ξέχνα τα παπάγος και τα πλαστήρας. Νεούλη μου. Γιατί εκεί επάνω γυρνόταν ο Αχταρμάς και οι Ζημώσεις Πώς θα την κάνουν την κατάσταση να πούμε Εδώ οι καινούργιοι κατακτητές τότε οι καινούργιοι... Αυτό που ήταν οι Αμερικάνοι Ά, το ξέχνω Τα... Πάμε λίγο παραπέρα Θέλεις προσωπείο του γέροντα της τρομοκρατίας Α πλέρια η δημοκρατία Θέλεις προσωπείο καραμανλέα Πλέρια η δημοκρατία Θέλεις προσωπιο μετά τύχαμε. τι είχαμε, τη χουντό πλέρια η δημοκρατία. Θέλεις προσωπείο και μετά ρε. Παι, ήρθαν, ήρθαν οι δημοκράτε μετά, οι σοσιαλιστέ. Θέλει δημοκρατικό αντρί, αντρίκο, δημοκρατικό. Αντρίκου Παπανδρέου. Παπαπαουλαό στην εξωσία. άλε τώρα, μετρήσουμε κι άλλα. Σημίτιδε. Θες να μετρήσουμε, να μετρήσουμε τα προσωπία αυτής αυτή του παρακράτους, αυτής της ρουφιανο-γερμανο-ναζιστικής κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή και κάνει εντύπωση σε ολίγους, όχι στους πολλούς, γιατί αν έκαμπνε εντύπωση στους πολλούς, τα έχουμε μάτα αυτά, με κατεβασμένα τα βρακιά θα είχαν φτάσει ήδη στο Εσκισεχήρ και θα όδευαν προς Μογγολία». Στις τέπες. Είναι το κύτταρο ρε, του Γερμανου φτιαγμένο να πούμε και ζυμωμένο και μέσα στην κατοχή. Είναι κύτταρο Γερμανου και α, Μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή είναι και απευθείας απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Ναι. Οπότε λοιπόν γιατί να μην σου πει αυτά ο Αντώνης, ο Βαργάρης, ο Σερέτης. Γιατί να μην σου πει γιατί να μην κάνει και φίγγα, ρε, αυτός η κάθε σφίγγανα να πούμε. Είναι ο φύλακας των τραπεζών Πως οι σφίγγες πάνω στον τάφο Και φυλάει τις τράπεζες ο Σαμαράς Απ' τη μία ο Σαμαράς, απ' την άλλη ο Βενιζέλος Γιατί τώρα, λέει άμα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Θα φύγουν τα λεφτά απ' τις τράπεζες Ορίστε τον Φελήνων Άρα, σωστός, Άρα. σωστός. Άρα. Γεια σου ρε Είναι απόγονοι των φελίνο αυτή. Ναι, διότι Πολύ σωστά και ο τηλεαγροατής γνωρίζει ότι δυο πράγματα επιπλέον Η φελή και τα σκατά Μια ζωή Έναν έναν μέτρησε τους Άιντε πάλι από την αρχή τα ίδια θα λέμε Οπότε λοιπόν οι δυο σφίγγες Απ' τη μία ο Σαμαράς, απ' την άλλη ο Βενιζέλος φιλάντιστράπεζες τις τράπεζες. Άμα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ λέει Θα φύγουν τα λεφτά απ' τις τράπεζες Ρε Αντωνάκη Ρε εδώ έφτασε στο σημείο αυτή η χώρα, λέμε τώρα, να έχει ένα πρωθυπουργό άστος προηγούμενος. Όλοι στο κεφάλι του Κασίδη μάθανε. Δεν νομίζω να πειράξει κανέναν με το να γίνει πρωθυπουργός του Αλέξης μας. Στο κεφάλι του Κασίδη θα, θα κονομήσουν κι αυτή. Όχι ότι δεν κονομάγαν τόσα χρόνια. Εδώ δεν, αυτοί δεν μαθαίνουν. Αυτοί κονομάνε. Ξέχνατε αυτό που λέγαμε παλιά Στο κεφάλι του Κασίδη θα μάθεις ρε παπάρα Όχι Αυτοί στο κεφάλι του Κασίδη Κονομάνε Στο δικό σου, το δικό μου, τον ολίγων Γιατί οι πολλοί είναι από πίσω Οι πολλοί είναι από πίσω Ούλα αυτά τα χρόνια Με, ουλ, με κάθε προσωπίο το οποίο έβγαινε Όπως το απαριθμήσαμε πριν Με ανέκδοτους αγώνες Με άλλες παπαργές. Λοιπόν και τέτοια Λοιπόν από μισό λεπτό να σκοτώσω μια σφίγγα διότι άμα με φάει αυτή η σφίγγα... ωχ ωχ, Ούτε η αμφίπολη δεν με χωράει να με βάλετε μέσα. Βοήθεια καναλάρχη! Επίθεση σφίγγας Ωχ, Παναγία βοηθά. Τι σφίγγα είναι αυτή, ρε. σαν το... Σαν το... Σαν τον τέτοιον είναι σαν τον Βενιζέλο, σαν τον Μπάγκαλο Πω πω μπήκε εδώ μέσα σε αυτό το στούτιο να... Ουι, πα πα πα Ο αγώνας με τη σφίγγα έλειξε Χαμός Σφίγγα Γιάννης 0-1 Μας πλακώσαν οι σφίγγες Σφίγγα να το τάφω και Ο, Χαμός Λοιπόν που λες τι σου Κάτσε να συνέρθω να πω με την επίθεση της σφίγγας Άμα, λοιπόν που λες Κάθονται και απόξευτε από τις τράπεζες του Σαμαράς και ο Βενιζέλος σας φύγει και σου λέει ο Σαμαράς άμα κυβερνήσω ΣΥΡΙΖΑ θα φύγουν τα λεφτά από τις τράπεζες Θα γίνουν σαν τις φακές του Ζήκους Θα βγάλουν μαμούνια και θα την κουπανίσουν από το σακί Θυμόσαστε την ταινία Πού είναι οι φακέστερες του λέει ο Έτσι Βγάλαν λέει τα μαμούνια φτερά πήραν από μια φακή και φύγαν Το ίδιο θα γίνει και με τα λεφτά σας θα φύγουν από τις τράπεζες Αυτά που λες μεγάλε Λοιπόν hey, Τι Ναι, Τα λεφτά θα φύγουν από τις τράπεζες για άλλο θα πάει να λεφτά, για καφές, βροξέλες τέλος πάντως, πάντως ε, με αυτά και μετά αλλά, η λινάρα μου τώρα που πάει καβάλα στάλο ο Αλέξης. το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον συμφέρει η κατάργηση του πόνου των 50 ευρώ για τις εκλογές μιλάμε ας γίνει με το καλό κυβέρνηση ο Αλέξης μας και μετά τα, τα, καταργεί αυτά τα αντιδημοκρατικά μέτρα Ας γίνει αυτός με αυτά τα μέτρα τα, δημοκρατικά, τα αντιδημοκρατικά πρώτα δημοκρατικά πρωθυπουργός και μετά τα αντιδημοκρατικά μέτρα τα καταργεί δημοκρατικά. Ναι, δεν ξέρω αν με κατάλαβες. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Χρόνια τώρα. Εξάλλου μην ξεχνάς, τις ελίγες μέρες... Μεθαύριο, τι σε λίγες μέρες. Αύριο νομίζω. Πάει στο Βατικανό ο Αλέξης. Άλλα θυμιάματα εκεί. Άλλα ευχέλαια, άλλες αρτο θα πάει το Αβε Μαρία αγώνα! Αβε Μαρία, εκεί θα το ψέλνουν να πούμε οι χοροδίες του Αλέξιου. ενχορδές και οργάνεις Άμα είσαι διεθνής δηλαδή, να πούμε. Άμα είσαι σωτήρα στον πλανήτη, να πούμε. Δηλαδή. Σε προσκυνάνε πάπες Πατριάρχες διάφορα τέτοια. Λοιπόν, δηλαδή, τα... πολλές Ελληνάρα μου, και μιας και μιλάμε για τον Αλέξη το σωτήρα. Θα είδατε, φαντάζομαι, όλοι τις εξαγγελίε και νομίζω ότι είσαστε... κολυμπάτε στην ευτυχία. Θα είδατε τη, τη, τη, τη, τα, ταξί, ό, τα ταξίματα από το Διεθνή Έξη πρόσεχε Πρόσεξε, τα έχουμε με τα Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη συνεχίζουν να τη λένε έτσι. Δεν τη λένε απλά ε, σύναξη για την έκθεση δημοσίων υπηρεσιών για να οικονομήσουμε τα άντερά μας κάθε χρόνο τη λένε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ακόμα, συνεχίζω. τέλος πάντων, δεν έχει σημασία κάθε χρόνο λοιπόν ήθιστε να ανεβαίνουν τα παιδιά να τρώνουν, να πίνουν εκεί και να περνάνε καλά και να μας λένε και τις ωραίες παπαριέ του. Ε, ε, ε, κυβερνώντες, συγκυβερνώντες αντιπολιτευόμενοι συγκυβερνώντες και πάει λέγοντας Κάθε χρόνο είναι δεν αλλάζει αυτό Ευκολότερα να πούμε Αδυνατίζει ο πάγκαλος παρά να αλλάξει αυτό Λοιπόν που λες Έταξε και τι δεν έταξε και ο Αλέξης μας το... Τώρα κάποιος κακεντρεχεί Θα κάτσει να πει πόσο κοστίζουν όλα αυτά που έταξε Τίποτα δεν κοστίζουν μεγάλε. Διότι οι θυσίες του ελληνικού λαού Θα βρουν άλλη μια φορά Πώς το λένε ε... Πρόσφορο έδαφος Για να ε, Φτιάξουμε ε, Το μέλλον Το μέλλον ναι το μέλλον Της πατρίδας Της πατρίδας ναι την οποία ε, Ο Σονούπο θα κυβερνήσει ο Αλέξης Και θα σου δώσει όπως είπαμε 751 751-51 πρόσεξε ευρώ Κατώτερο μισθό Και θα σου δώσει και θα σου δώσει και θα σου δώσει Δώ μας και μα Αλέξη Μπας και δούμε άσπρη μέρα Λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου Το Βατικανό όπως είπαμε ο Αλέξης yeah. Τώρα γιατί πηγαίνει στο Βατικανό Τι να σου πω δηλαδή Μόνο αυτός το Γιατί τώρα α, α Ήτανε που είχε το κόμμα Το Europa Conchipras Και πάει να πούμε να Να βλογηθούν μαζί με τα μέλη Εκεί στον Πάπα Τι γιατί τώρα γιατί α, Στο Βατικανό ο Αλέξης Είναι πονηρούλη δεν σκέφτεσαι τίποτα Τίποτα δεν εσύ! δεν σου είπε το κόμμα. Τι να σου πει το κόμμα, εσύ να ξέρει όλα τώρα. Κάτσε να δούμε εδώ. Α, θα μιλήσει και με τον. Φυσικά θα πάει και με τον Φραφίσκο, τον Μπάπα. Θα του πάει και κόλπο. Βέβαια, Είμα... ο Πάπας Και η στιγμή μεγάλα είναι ιστορική Διότι είναι ο πρώτος ηγέτης Ελληνικού αριστερού κόματος Στο τονίζω αυτό Αριστερού, όπως το βλέπεις Εσύ, ορίστε <laughs> Ω να είστε καλά Να είστε καλά <laughs> Έλα μόνο τώρα και εσύ Έλα ρε τώρα Μα μπερδεύεις εσύ την ιδεολογία Σιγά μην κάτσουν τώρα και μιλήσουν Οι, οι Σιριζές Τώρα για τις ε, ε, επειδή ο Πάπας και οι Καθολικοί δεν αναγνωρίζουν τις εκτρώσεις, τα διαζύγια και όλα αυτά Σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ και εσύ τώρα Ρε, Το θέμα είναι, είπαμε άλλο οικονόμα, άλλο ιδεολογία και εσύ τώρα να βρούμε, σε παρακαλώ και ναι, έγινε τι μου πω τηλεακράτης Είναι μεγάλο πράγμα λέει ένας αριστερός ηγέτης από τον Τζίπρα να γίνεται πρωτοσέλιδος λέει σε ένα εκκλησιαστικό site, κάπως μου το είπε δεν θυμάμαι το όνομα Έχει μεγάλη, δεν μπορούσα κατάλαβες ούτε πόντιο δεν είναι ο τσίπρα. τουλάχιστον σώμα χέρι το κανόν χέρι το σταυρόν τουλάχιστον αν ήταν πόντιος πάει στο διέ λες εντάξει αλλά τώρα να είσαι αριστερός να πούμε και να σε έχει πρωτοσέλιδο και να προσχυνά ευχέλεια και τέτοια δεν το συζητάω δηλαδή δημιουργότερος πάντων πάντως μεγάλο εγώ σου τονίζω ότι είναι ο πρώτος ο πρώτος ηγέτης ελληνικού αριστερού που θα συναντηθεί με τον προκαθήμενο της Ρώμεο καθολικής Εκκλησίας και έτσι λοιπόν είναι μία άλλη μία κίνηση για την οποία θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία μετά την συνάντηση που είχε με την Αόμι Κάμπελ Αυτά τα δύο θα γραφτούν με χρυσά γράμματα στην ελληνική ιστορία Διότι τέ, και τέτοιους άντρες να πούμε Όσοι να βγαίνουν στην Ελλάδα Να βγαίνει ένας κάθε 1000 χρόνια Λέμε, Λέμε ρε παιδί Για τον Τσίπρα σας μιλάω Λέμε. Οχ, Κυρία μου και κυρία μου Με αυτά και μετά Μας κατήγγυλαν και οι Σκουπιανοί Γιατί ε, Όχι μας Κατήγγυλαν και έκαναν μήνυση στο BBC γιατί λέει κάνουν ρεπορτάζ από την Αμφίπολη και αναφέρουν τον τάφο ως ελληνικό και όχι ως μακεδονικό Μακεδονικό που είναι αυτοί μακεδόνες δηλαδή δεν ξέρω αν με κατάλαβες Γι' αυτό σου λέω πρέπει να ξαμολύσουμε κάτι άδωνιδες κάτι, κάτι άλλο. τέτοιους ορίστε Καλώς το παιδί να σε καλά Βοηθάτε και πως το πες. Βουηθάτης Κίμ Ξέν, Μπράβο, σωστό, σωστό Ναι, ναι, σωστό Να καλά Καλή σου μέρα Βουηθά τη, Κίμ Ξέν Να παντριφθώ κι εγώ <Κι> Λέει εδώ μια φίλη ακροάτρια Λοιπόν, βοηθάτε, ρε Βάλτε ένα χεράκι να πούμε Είπαμε στο κεφάλι του κασίδη θα οικονομήσουν κι αυτοί Έλα τώρα <Κι> Άκουγα εκείνο το Το μεγάλο, πως το λένε Μεγαλοκλασάτο Μεγαλοκλασάτο Όχι μεγαλοκασάτο ρε Δεν είναι παγωτό Ο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Επί των οικονομικών Εναι ναι. Ορίστε Παρακαλώ αχα, αχα Έτερη ακροάτρια Συμφωνώντας με την προηγούμενη Μου λέει κρίμα ο ένας Κρίμα ο άλλος Κανένα παιδί από τον άντρα μου Σωστή Βοηθάτε και ξέν Να γένω πρωθυπουργός Και γω η καημένη Πολύ ωραίο, μ' άρεσε. Yeah. Λειθάτε, βοηθάτε, μ' ρε, θκίμπτυ, ξέρετε. το κάνω και τραγούδι. Λοιπόν, που λες, τι σου έλεγα να yeah. Κάτι σου έλεγα. Κάτι σου έλεγα, πάει, το ξέχασα. Yeah. Πάει, λάλισαν. Yeah. Τι να μη λάλι. <laughs> <laughs> Μεγάλε, yeah. έχουμε σαλτάρει γεγονός. Yeah. Α, ε, τι λέγαμε. Yeah. Για τους, ε, ναι, για τους κάνανε, yeah. ε, ε, ε, μα καλά, ρε, ε, ε, ε, κάνει, λέει, ρεπορτάζ στο BBC και αναφέρει, λέει, ότι ο ελληνικός σε παρακαλώ πολύ τώρα, είναι δυνατόν πούμε Να ξαμολύσουμε τους αδόνιδες, τους βορείδιδες, τους Μιχαλολιάκους. Ε, επειδή τέλος πάντων έχουν ε, κληρονομικό δικαιώμα εδώ, είναι και απευθείας απόγονοι. Δεν με καταλαβαίνεις τώρα, του αχιλλέα του Αχηλέα ναι, του Λεωνίδα, μάλιστα ο Μιχαλολιάκος είναι και ίδιος με τις ψισταριές Λεωνίδας. Άμα βάζεις μια ψισταριά είναι μια χαρά δίπλα. πού να θυμάστε τις ψισταριές ναι. Λοιπόν, να τους ξαμολύσουμε Διότι κληρονομικό δικαιώματι Έχουν και το DNA οι, ανθρώπες, οι άνθρωπες Να κάνουν καμιά δήλωση Τα πάντων, να ενδιαφερθούν Να μας πούνε τίποτε Αυτά που λες με τους ωραίους σκοπιανούς Οι οποίοι πρόσεξε 200-300 είναι Τους ταΐζει μια χαρά εκεί να πούμε η CIA ο ένας ο άλλος Πρόβλημα δεν έχουν Και τους ξαμολάνε να λένε τα δικά τους Και αυτά κάνουν Κατάλαβες οι σκοπιανοί για να σου δώσω ένα παράδειγμα, είναι σαν έναν, α αυτή τη στιγμή δημόσιο υπάλληλο Έλληνα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πέφτει μισθούμπα, πεφτει κλέβει από εδώ, από εκεί. Ποια κρίση να πούμε. Οπότε κάνει τα δικά του. Κατάλαβες. Δεν καταλαβαίνει από κρίση και κάνει τα δικά του. Τις παράτες του, τα έτσι, τα αλλιώς, τα λιώτηκα, τα πασαλιμανιώτικα και ας τους άλλους, τα πιδιώτικα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τους Σκοπιανούς. Κατάλαβες, οι Σκοπιανοί είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι της Ευρώπης Δηλαδή εννοώ μεταξύ των λαών της Ευρώπης Τα αφεντικά είναι παραπέρα Λοιπόν, οπότε θα πούν και τα δικά του. Άσε τώρα να πούμε μην να καμιά επιγραφή μέσα Εδώ είναι ο τάφος του Γκρουεύσκι και, και, και, και γένει παραπέρα να πούμε του, του Κριτσπέταλος μεγάλε Κυρία μου και κυρία μου να περάσουμε και σε καμιά σοβαρή είδηση Φυσικά και δεν σε ενδιαφέρει Εκείνο που έχει σημασία είναι να βγάλεις τον υποψήφιο βουλευτή σου τώρα Εδώ να δεις εδώ τα κουμπλώτα να εργάζονται για τους υποψήφιους βουλευτές Ας φύγει ο κόλος, ο καλός, ο καλός Θα σφύγει ο καλός λέω Λοιπόν που λες Μετά τις τράπεζες Να πούμε κάτι σοβαρό Τώρα και οι ΒΕΗ Ναι αναθέτει σε ιδιωτικές εταιρείε την ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφυλών και ποιος είναι ο κύριος στόχος που θα βαρέσουμε ποιους θα ε, βάλουμε στο μάτι που θα κάνουμε focus που θα έλεγε ο Dan και ο Don ο Din Dan λοιπόν στις μικρές επιχειρήσεις και στα μικρά και στα νοικοκυριά τα οποία λέει οφείλουν 860 εκατομμύρια Στο κράτος εν κράτη που λέγεται ΔΕΗ Μεγάλε e Για την αύξηση που είπαμε Η οποία είναι ε, Εν εξελίξη Του 25% Άχνα, κουβέντα Κανένας Εκτός και αν γίνει Καναθάμα και στον Άγιο Πέτρο που θα πάει του Βατικανό ο Αλέξης Τον βαρέσει κανακαντήλι στο κεφάλι ή, ή σηκωθεί η πιετά και του ρίξει καμιά μπάτσα <�μή> και του πει ρε σήγγεσα, κοίτα και λίγο τι να του πει να η πιετά εκεί θα είναι ξαπλουμένη δεν πρόκειται να σηκωθεί ποτέ <Ρμή> όπως δεν πρόκειται να ξεδιαλύνει μεγάλη και το άρρωστο ψηφοφορικό ψηφοκουβαλητικό μυαλό σου <Ρμή> έτσι λοιπόν οι ιδιωτικές εταιρείες θα ξεκινήσουνε να εισπράττουνε Και για τη ΔΕΗ Οι που σε παίρνουν τηλέφωνο να μπαίνουν και σου λένε Έλα Μιτσο ναι. Χρουστάς να πούμε στην τράπεζα Τρία λεπτά από ένα γραμματώσιμο Το οποίο δεν είχες πληρώσει Τα λεφτά αλλιώς θα σου στείλουμε να σε ξεπαστρέψουμε Τώρα λοιπόν και η ΔΕΗ Τι ανάγκη είχε η ΔΕΗ Δεν έχει να πληρώσει μπράδους Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή Αν δεν έχουν, Αν δεν έχουν αυτοί Ποιοι έχουν Παρακαλώ. Back, <ομίως> <μάληστα. Coming back ομίως> more, λοιπόν να σου πω κάτι τώρα Γιατί ευχαριστώ πολύ την τηλεκρότη Λοιπόν να σου πω κάτι τώρα Είδες εκεί που σου βγαίνει Σου έρχεται πέντε κεφαλικά Όταν παίρνεις το λογαριασμό της Δ.Ε. Που ενώ το ρεύμα ξέρω εγώ μπορεί να είναι 100 ευρώ Έχει έναν ένα λογαριασμό που λέγεται Ρυθμιζόμενες χρεώσεις και μπορεί να είναι και άλλα 200 ευρώ έξτρα. Έ ε, λοιπόν, μάθε ότι αυτέ οι ρυθμιζόμενε χρεώσει μεταξύ των άλλων έχουν πληρώνει εσύ δηλαδή και αυτό που υποτίθεται που λέγεται κοινωνικό τιμολόγιο για να δίνει σε ευπαθεί ομάδε οι Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Εσύ πληρώνει λοιπόν τι ευπαθεί ομάδε στι οποίε δίνει ρεύμα οι και θέλει να μιλήσουμε και μεταξύ μα επειδή έχουμε εξελίξει μια έρευνα. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι δίνει. Κοινωνικό τιμολόγιο ιδεή σε κανέναν. Εκτό και αν μου παρουσιάσουν αυτή τη στιγμή έναν κατάλογο με ένα-δύο-1000-δύο-500 ξέρω ξερω ονοματα και μου πούνε να αυτοί παίρνουν ε, κοινωνικό τιμολόγιο. Να πάω να ελέγξω του λογαριασμού του, τι χρεώσει. Λοιπόν, προσωπικά δεν το πιστεύω ότι. Νο, νομίζω ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο με τα κοινωνικά τιμολόγια. Ήταν ένα κόλπο για να χρεώσουν όλου του υπόλοιπου λογαριασμού. Με αυτό που λέγεται, να πούμε, πως τα λένε, <coughs> ρυθμιζόμενε χρεώσει και να πληρώνουν στο κράτος εν κράτη σε αυτή τη λέλαπα στην οποία έχει εξελιχθεί το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ΔΕΗ. Εάν δεν δω με τα μάτια μου την, τα ονόματα των, ε, ε, αυ, των, παρο, των σε αυτού που έχουν ε, παράξει, ε, παρέξει το ε, κοινωνικό τιμολόγιο, εάν δεν ελέγξω τους λογαριασμούς των δικαιούχων ή αυτών που έχουν τέλος πάντων κοινωνικό τιμολόγιο, δεν πιστεύω ότι η ΔΕΗ έχει δώσει ούτε σε έναν Έλληνα, πέστο. Πώς όχι δεν το χαμλώνω, Άσε με τώρα είμαι εξελίξι μου, μου βγάλεις τη σκέψη από το μυαλό τώρα This, I wish you Τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι έλεγα Λοιπόν σας έλεγα για το κοινωνικό τιμολόγιο. Προσωπικά λοιπόν δεν πιστεύω ότι η ΔΕΗ έστω και σε έναν χρεώνει με, κοινωνική, με κοινωνικό τιμολόγιο. Εκτός και αν μας ακούει κάποιος από τη ΔΕΗ αυτή τη στιγμή Και δεν ξέρω αν είναι υποχρεωμένη η ΔΕΗ να πάμε να ζητήσουμε τις καταστάσεις Να μας πει στην Άρτα το κοινωνικό τιμολόγιο. Σε αυτές ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες, αυτή, αυτή και αυτή. Έναν, έναν να μας δείξει έναν και να τσεκάρουμε το λογαριασμό του. Προσωπικά δεν το πιστεύω. Αυτό είναι το δούλευμα που μας έχει η ΔΕΗ και η κάθε ΔΕΗ. Όλοι στο κεφάλι του Κασίδικο Νομάνι λοιπόν όπως λέγαμε. Αυτά. Λοιπόν. Λοιπόν. Ένα φίλο τη Λακροατή, πολύ σωστά σκεπτόμενο, το πάει λίγο παραπέρα το θέμα και λέει ότι αυτό είναι ένα άμεσο φόρο, ένα ξεσκιστικό φόρο, σε αυτό το πόπολο που χειροκροτεί του άμαροβενιζολοκουρέλιδε. Λοιπόν, και λέει να μα δώσουν τα στοιχεία, λέει όλα, να, να δούμε και τι εισπράττει από όλη την Ελλάδα από αυτό το, το ρυθμιζόμενο χρεώσει, πώ το λέει. Να κάνουμε τη διαίρεση, να δούμε πού αλλού πάνε τα λεφτά τα οποία πληρώνουμε σαν μαλάκες, Κάθε μήνα δίμηνο όταν μας έρχεται ο λογαριασμός Διότι το πράγμα δεν είναι απλό τώρα Και εσύ που με ακούς Στο λογαριασμό της ΔΕΗ θα έχεις δει εκεί πέρα Ρυθμιζόμενες χρεώσεις 150 230 180 ευρώ Πού στα σκαταμπάνε αυτή Τι είναι αυτές οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις Είπαμε είναι το κοινωνικό τιμολόγιο μία από αυτές Ας μας τα φέρουν λοιπόν τα χαρτιά Ποιο να φέρει, Ποιο ακριβώς θες να φέρει μεγάλε Σε παρακαλώ πολύ. Κοιτά, μην χρωστά κανένα φράγκο εκεί και σου στείλουν κανέναν ε, τεράστιο εκεί. Και φάσκα μια φάπα τώρα από τις ιδιωτικέ εταιρείε που ανέλαβαν την ίσπραξη. No. Και α τα άλλα. Σαν μαλάκα θα πληρώνει μια ζωή. Yeah. Όσο έχεις δηλαδή. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι στην Ελλάδα που έχουν παραδώσει το πνεύμα τους. Yeah. Δεν πληρώνουν. Έχουν κλείσει τι δουλειέ του, έχουν κόψει το τηλέφωνο, έχουν κόψει το ρεύμα. Ακόμη μένουν σε αυτό που θεωρούσαν πατρικό ή δικό τους σπίτι γιατί δεν τους πετάξαν έξω, θα τους πετάξουν στον νούπο Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι για τους οποίους δεν ενδιαφέρεται καμία κυβέρνηση και χες την κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται κανένα συνάδελφος διότι όπως είπαμε η φιλή των τουρκοπήθηκων η φιλή της σύνταξης η φιλή της βόλεψης η φιλή του ΕΦΑΠΑΞ θα υπάρχει στην Ελλάδα όσο υπάρχει πασοκήλα και επειδή η Πασοκύλα δεν πρόκειται να σβήσει ακόμα και άμα η γη γίνει γκβαν είναι τελειωμένα τα πράγματα μεγάλα Είχαμε την ιστορία με το εμπάργο ήθελα να κάνουν μαγκές η Βενιζέλη και οι άλλοι τέτοιοι και εκτός από τον τουρισμό ας πούμε είχαμε και το εμπάργο στα αγροτικά προϊόντα έγινε η ιστορία τι έγινε Θέλουν αποζημίωση για τα ροδάκινα, θέλουν εκεί το θέλουν τ' άλλο. <χεδόν> Πρόσεξε τώρα, μεγάλη Ο Χαρδουβέλερ, λοιπόν, τώρα. Προσ, προσέξτε. Εάν υπάρχει αγρότη που το ακούει αυτό, α τρέξει στο κόμμα του να προσφέρει τι υπηρεσίε του. Λοιπόν, ο Χαρδουβέλερ, για νας είναι γνωστό. Ο Χαρδαλούπα, ο Υπουργό Οικονομικών. Ναι, ο Χαρδουβέλερ, λοιπόν, ζητάει μεγάλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. 390 εκατομμύρια ευρώ να επιστραφούν από τους αγρότες οι οποίοι είχαν πάρει επιδοτήσεις το 2008 και το 2009 διότι κρίθηκαν από την Ευρώπη ΕΕ, μη συμβατές με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Πώς είπες εσύ τώρα που του πηδί του κόμμα και του γαλάζιου σου αγρότης εσύ που είσαι του παϊσόκ που σηκείς του ΣΥΡΖΑ και θα σώσει την Ελλάδα τράβα τώρα πήγαινε πίσω τα λεφτά λοιπόν 390 εκατομμύρια και στα ζητάει ο Χαρδουβέλερ. ο Χαρδουβέλερ, λοιπόν η ταυτότητα του Χαρδουβέλερ γράφει Έλλην ε, υπήκοος και είναι μέλος της Εθνοσωτηρίου Κυβερνήξεως η οποία αυτή τη στιγμή σε κυβερνάει γαλάζιε, κίτρινε κόκκινε, πράσινε ε, ροζ, μαύρε τι άλλο χρώμα έχεις αγρότη μου στα ζητάει 390 εκατομμύρια ευρώ από τους αγρότες για επιδοτήσεις του 2829 τότε δηλαδή που ακόμα γινόταν ο κριτσπέταλος έτρωγαν με χρυσά κουτάλια άπαντες λοιπόν διότι λέει κρίθηκαν από την Ευρώπη ΕΕ, μη συμβατές με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία πως είπε μεγάλε Όλα καλά έτσι δεν είναι Ο Αντώνης να είναι καλά μωρέ Όλα καλά Στου πηδίς του κόμμα να είναι καλά Ο κουματάριξ του κουριό θα κανονίσει Θα μου του βουλέψει στο πηδί ημένα Άντε κι απαφέψεις Έλα ήρεμα If I Έτσι λοιπόν με αυτά και μετά αλλά, Κυρία μου και κυριέ μου Βολεμένε μου Λοιπόν έχουμε 52 χρονο ελεύθερο επαγγελματία Ο οποίος στη Ζάκυνθο like Τίναξ τα μυαλά του στον αέρα Γεμάτος πλέργια ευτυχία Την οποία του χαρίζει ο Σαμαράς Ο Βενιζέλος και ο Κουρέλας Ορίστε <συριακά> Καλώς το παιδί Να σε καλά <συριακά> <συριακά> the problems in my pocket me And if the pocket η να το dự τη πέρα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λέει πως διορίζονται εκεί πέρα και πως δίνονται οι δουλειές. <Το> ε, θα συγκελάσω αδερφέ μου. <Το> Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν το γνωρίζω, αλλά φαντάζομαι ότι ε, αξιοκρατικά διορίζονται. Φαντάζομαι ότι με διαγωνισμούς ε, ε, καθάριους δίνονται τα έργα, όπως όλα στην Ελλάδα αδερφέ μου. <Το> Διότι αυτό το κράτος δικαίου δεν μπορεί να είναι διαφορετικό στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μην με τρελαίνεις τώρα, σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Είναι τα ίδια περιστέρια τα οποία... Ε, ε, είναι παντού. Τα λευκά τα περιστέρια. Του κόμμα, γελά πανσιόκ, γυναμπακάτρα τίγαλε έξα τριγκό πανσιόκ. Ελά πανσιόκ, λοιπόν που λες, τι σου λεγά... Ωρίστε. σωστό, σωστό. Σωστό, σωστό. Πως με πες με τι διορίζονται Α μάλιστα μάλιστα μάλιστα Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα το στά, το στά. Ένας φίλος τηλεακροατής Απαντά στο προηγούμενο ε, Ότι διορίζονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Με αθλητικό πνεύμα ε, Δηλαδή φαντάζομαι ότι Το μόνο που τους βάζουν είναι Για να ε, την ώρα που δίνουν τον όρκο Της τιμιότητας Να τραγουδάνε το αρχαίο πνεύμα θάνατο αγνε ναι, πατέρα Του ωραίου του μεγάλου του αληθινού λαμόγιου πεζιόκ είμεις ότι όλοι εδώ ακουνόμα αργαίο πνεύμα δάνατο μεγάλου του ωραίου και του λαμόγιου love... έχω και το καναλάρχη εδώ ο οποίος κρατάει μία ακόμη μήνυση στα χέρια του τη I... you know... διαβάζει από εδώ τη διαβάζει από εκεί Τραβάει τα μαλλιά του Τώρα λέω, σας λέω χαριτολογώντας Τραβάει τα μαλλιά του γιατί ξεγνωρίζετε όλοι Ότι είναι καραφλούζος λοιπόν. Τι ξανακοιτάει, τι στίβι; Τι αγυρνάει τα χαρτιά ανάποδα Και νομίζει ότι θα, θα τελειώσει η μήνυση <laughs> <laughs> <laughs> Νομίζει ότι έγινε το δικαστήριο <laughs> λοιπόν. Δηλαδή άμα δείτε η αυτή τη στιγμή έδει, Τι να σας πω δηλαδή Είναι να του κλαίνει η Έχετε δει το μαύρο πιτ Το μαύρο πιτ <laughs> <laughs> <laughs> Τι το κοιτάζει δε, Θανάσι μου το χαρτί, Δεν πρόκειται να τη γλιτώσει. <laughs> τι να κάνουμε, ε... Έλληνο έτσι μου, Τρολαθήκαμε πια. Δηλαδή, άμα ανοίξει το ντουλάπ με τι μηνύσει, <κυρίζει> τι αγωγέ, τα εξώδικα και τέτοια. Δηλαδή, από ένα ευρώ να τα πουλάγε στο παζάρι το ένα, θα έχει να ζήσει για τα επόμενα 30 χρόνια. Λοιπόν, που λε, τι σου λέγα. Δεν έχουμε, λέει, γιατρού. Στην Ελλάδα αλλά στη Γερμανία και ειδικά στη Ρινανία. Στη Ριναρία, στη Ρινανία, ρία, ρία, ρία, ρο λοιπόν οι περισσότεροι γιατροί είναι Έλληνε. Ναι, ναι, σου λέω. Διότι οι Γερμανοί και πληρώνουν και υπάρχει και μια ποιότητα ζωή, τρε παδό. μου είναι εκεί να πούμε και ο, πώ του λένε να πούμε, ο Μπλακ, το μαύρο δάσο. Πώ του λένε ο... Ναι, οπότε λοιπόν οι γιατροί πάνε στη Γερμανία. Παπάκι πάει στην πουταμιά και ο γιατρό στη Ρινανία. Τι να κάνουμε, μεγάλε έτσι η ζωή και πώς να την αλλάξει; Πάντως, ε, μεγάλε, you should, you know το Ευρωκοινοβούλιο αυτή της ενομένης ΕΕ, Ευρώπης που δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτή τη συμμάχο που μας βοηθάει, που μας προσέχει, που μας αγαπάει, τι άλλο να πω, επικύρωσε την, ε, σύνδεση, τη Συμφωνία Σύνδεσης Ουκρανίας-Ευρώπης. -ΕΕ, ΕΕ. Και μάλιστα ο εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου, ο κύριος Γιάτσεκ Σαϊρούζ, Βολτσκι, αυτός για Μακεδόνας μου ακούγεται Δηλαδή απευθείας απόγονος Του νεάρχου Του περίτα ίσως Δήλωσε Το κοινό μέλλον Ευρώπης ΕΕ και Ουκρανίας Πρέπει τώρα να προστατευτεί Από τη ρωσική επιθετικότητα Με την εισαγωγή όλο και πιο σοβαρών κυρώσεων Εως ότου το κόστος για τη Ρωσία Καταστεί απαγορευτικό Βυθίσατε τη Ρωσία Αααααααααααααααααααααααααααααααααααα Απειρνάει του Μπάι Σόκ για καφέ. Κοίτα, κοίτα, σταμάτησε ρε. Σταμάτσε ο μεγαλοπασόκο. Σταμάτσε με τον τζιπ. Τον είδε? Ναι, κοίτα, ναι. Μπορεί να άσκασε να τρώει κανένα τηρόπιτα και να πνίγει. Ε, αριστερά, ναι, τον είδε? Τότε στο όρνιο. Πιο έτρωγε να πούμε μέσα του τζιπ και στραβοκατάπιε να πούμε. Του Μπάι Σόκ. Περνάει, είναι η ώρα. Δεν σα έχω πει, 11 παρά πάει για καφέ. Α τον. καταλαβαίνει, ξυνάει κατά τι 10 μέχρι να. Κουνηθεί το ζώο το όρθιο Και μετά περνάει με το τζιπ Του η τεσσερα Και πηγαίνει για καφέ Κατάλαβες μεγάλε like... Αυτή είναι η Ελλάδα Πως να αλλάξει αυτό το τομάρι τώρα Και να ενδιαφερθεί Για το διπλανό, για τον γιατρό που δεν έχει δουλειά Για τον αγρότη, για τον άρρωστο Για το παιδί Αυτό το τομάρι αλλάζει Δεν πρόκειται να αλλάξει Στον αιώνα τον άπαντα Και δυστυχώς έχει μολύνει όχι το έδαφος και το υπέδαφος Και την ατμόσφαιρα η πασοκύλα μεγάλη Έχει γίνει DNA, έχει γίνει κύτταρο Τι σου έλεγα λοιπόν, Ότι σκοτώστε τη βυθίσατε τη Ρωσία Υπό λιμών, ο Γουολτσκι Λιμόν Και απορώ πως δεν όρμησε ο πολεμάχος Βενιζέλος Να ξεκινήσουν οι κυρώσοι Να στείλει κανένα σύνταγμα στε, Να πολεμήσει τον κακό τον Πούτιν Το Πούτιν Βαράτε τον Πούτιν Σφυρίξτε την πινάλτη! Σφυρίξει την πινάλτη. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν μεγάλα. Κατάλαβες. Και φτάνει στο σημείο τώρα αυτό το ζώο που πέρασε εδώ με το 4x4. I... Λοιπόν, πώς θα μπορούσες να καταλάβει όπως λέγαμε πριν τον άνθρωπο τον 52χρονο ελεύθερο επαγγελματία I... ο οποίος στη ζάγκη το τίναξε τα μυαλά στον αέρα. I... Σε ρωτάω, μπορεί να το καταλάβει. I... Δεν μπορεί. Δεν θέλει, τώρα είπε στη μαγική Δεν θέλει, δεν θέλει. Every... Ψόφα εσύ Every... κονομάμε εμεί στα ντερά μα. Every... Ψόφα εσύ. Μπορείτε. Every... Like Τους βάλω τα ταμπέλα, το θέμα είναι αυτή την ταμπέλα yeah. πώς, με τι να τους την καρφώσει το κούτελο μεγάλο yeah. Every... Διότι ό,τι και καρφί να πάρεις, αυτά τα 45' τις πρόγκης, θα στραβώσει με τέτοιο μυαλό που έχουν. Δε, θα, δεν καρφώνεται στο κεφάλι τους, δηλαδή καρφί. Yeah. Αυτά τα 45' καλά δεν τα λέω, ωραία, δεν υπάρχουν 45' καρφιά. Yeah. μου αρέσει τώρα έναν πασόκο στο κεφάλι, πάει το καρφί. Θα στραβώσει. Αστραβό το καρφί, αδερφέ, να πούμε. Τι, τι αλληλεγγύη μου, πες τώρα, παλικάρι. Τι να καταλάβει, αυτά τα τομάρια, ρε. Δεν καταλαβαίνουν ρε, από αλληλεγγύη. Εδώ μιλάμε, αυτή τη στιγμή έχει επί, επίσημη τομαροποιημένη κυβέρνηση. Ε, λοιπόν, η οποία σκοτώνει ανθρώπους παιδιά, ε, Τον να και δεν ενδιαφέρεται κανένας Γιατί, γιατί ο τομαροποιημένο οπαδό, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, νιώθει αθάνατο, νιώθει ότι. Κείμενα του κόμμα θα μην βάλει, θα μην σιώσει. Και τώρα έχει α πούμε να πάει σε ένα χωριό τώρα, πάρουμε, πάρουμε στην Κουσουβίστα. Λέω χρησιμοποιώ το χωριό του Καναλάρχη γιατί δεν θα με παρεξηγήσει. Στην Κουσουβίστα λοιπόν, εδώ και πολύ καιρό έπρεπε να έχει φάει ξύλο ο κομματάρχης του χωριού. Εδώ και πόσα κάθε κομμάδα, δεν έχει κομματάρχη Κουσουβίστα ρε. Αποκλείται. Μπράβο. Οπότε με επιβεβαιώνει εδώ και ο Καναλάρχ αυτοί που το παίζουν εκεί κομματάρχες κομματάρχε και γυρνάνε και τάζουν στις κυρούλες και κάνουν και ναίνουν και κατακλέβουν τον κόσμο, δεν έπρεπε να έχουν φάει ένα χέρι ξύλο, διότι σε κάθε κουσουβίστα από την εποχή που λειτουργούν αυτοί έχουν γεννηθεί παιδιά, έχουν μεγαλώσει παιδιά, έχουν σπουδάσει παιδιά. Άνοιξε το μυαλό του και πάνε όλοι και προσκυνάνε τον παλαιοληθικό κομματάρχη τη κάθε κουσουβίστα. Τις κάθε, κάθε κοσοβίστας Δεν έπρεπε να τους σακίσουν στο ξύλο Επιτέλους αυτούς τους καραγκιόζιδες Κι όμως αυτοί κουματάρουν Ακόμα την κατάσταση σε Ελληνάρα μου να σε ενημερώσω Μεταξύ των άλλων δηλαδή Λοιπόν Η Ελλάδα λέει είναι πρώτη Στην κοινωνική αδικία μετα, ε, Μεταξύ των 28 μελών Κρατών της ΕΕ Μη μα λες τέτοια Μην μα λες τέτοια ρε έρευνα Δηλαδή εσύ δεν είσαι έρευνα Συ είσαι ξουτκό Συ βήκες απ' το ρέμα με τα τούλια και χορεύεις στο νερό Ρε πλάκα μας κάνετε Ρε πλάκα μας κάνετε Με, με, με τους ταϊσμένους εδώ γύρω να πούμε που πιστεύουν ότι είναι αθάνατη. Λοιπόν, μεγάλε για να τελειώνει το θέμα, <coughs> το σημερινό δηλαδή, γιατί αύριο σου έχω και άλλα ωραία, θα σε ενημερώσω για το εξή. Θα μου πει τι με νοιάζει. Ε, πλά, εγώ ρε παιδί μου, λέω. Θα σε ενημερώσω. Σι πάρτο και γράφτο, ξέρει πώ τα έγραφα. Λοιπόν, οι πρώτε ύλε για την πράσινη ανάπτυξη, οι οποίε είναι σε μεγάλη ποσότητα στο υπέδαφο τη Ελλάδα, είναι στα χέρια πιανών λε τώρα εσύ, παχιουκούλι μου. Λοιπόν, είναι στα χέρια των Κινέζων. Όπως τα ακούς Κινέζικη αντιπροσωπεία Επιστημόνων Χτενίζει την Ελλάδα Από τη Μήλο μέχρι τη Βιωτία Για να πάρουν Την ελληνική γη Το καταλαβαίνεις Πρόκειται Για, πρώτες, για τις πρώτες Ήλες οι οποίες χρησιμοποιούνται Για λέιζερ Για υβριδικά αυτοκίνητα Για φωτοβολταϊκά για οθόνες υγρών κρυστάλλων και λοιπά Αυτά είναι στο υπέδαφο της Ελλάδας Και οι Κινέζοι χτενίζουν αυτή τη στιγμή για να τα πάρουν Θα μου πεις τι θα πάρεις εσύ Το τρίτο το μακρύτερο ρε όπως πάντα Εσύ θα πάρεις κόμμα Μην είσαι τώρα Μη γίνεις οι πηδί Τα έχουμε ξαναπεί αυτά Ενημερωτικά λοιπόν Θα μου πεις τι νοιάζει τώρα τον διορισμένο αυτό που είπαμε Όχι μωρέ έτσι η αναφορά κάνουμε Παρακαλώ Έλα, μη τίποτα, δεν χρειάζεται καθόλου Έλα, έλα, γεια, γεια Μη μάθεις, με ρωτά ένας φίλος να μάθουμε κινέδρια Μη μάθεις τίποτα μεγάλε Είσαι άχρηστος για αυτούς Και εσύ και εγώ και όλοι μας δηλαδή Οπότε μην μάθει τίποτα, δεν χρειάζεται Παρακαλώ This ναι ναι, ναι. A ναι, ναι, to ναι μου, Ναι σου πω κάτι τώρα να γυρνάμε να λέμε. Ξέχασε ναι η κυρία ναι ναι. Κουτσίκου, ναι του κουτσικού του ναι. του ναι yeah. ήταν και έλεγε να τι τα θέλουμε τα οπλικά τα εργοστάσια όπλων στην Ελλάδα Και να πάνε όλα στη Γαλλία που κάνουν καλή ποιότητα Σε Γάλλοι και να αγοράζουμε από εκεί Και σταματήσαν τα δικά μας Γιατί σας το λέω αυτό Γιατί πολύ σωστά επεσήμανε ο φίλος του Λεοκρατή Που πήρε τηλέφωνο Ότι αυτές οι Ισπάνιες γαίες όπως λέγονται Εκτός των άλλων που είπαμε Χρησιμοποιούνται και για την κατασκευή προ Προχωρημένων οπλικών συστημάτων Λοιπόν Θα μου πεις τώρα τι του τον άλλον τώρα τον είναι στην υπηρεσία Και είναι 11 η ώρα και θα πάει για Κύπρο Του νοιάζει τώρα ηγέα η ηγέα μου ρε μιλές ημένα Εδώ να βάλουμε το κούλμαν Να πάμε να δούμε του Στην Ομφίπολη Και θα πει μελυμένα ρε Δεκατέσσερις χιλιάδες Δεκατέσσερις χιλιάδες είναι το καινούριο πρόστιμο που Όχι για να μην λέτε δηλαδή Αυτά λοιπόν Κατά το πως το έχουμε συνήθιο Ακούστε ένα ωραίο τραγούδι Για το τέλος της εκπομπής Και επιστρέφουμε να κλείσουμε Απόψε η Πάλι στην παλιά τη γη και κοίταζα, και κοίταζα τη γρήλια την κλειστή Τη γρήλια που μου έκλεισες με τόση άπονιά Απόψε στη παλιά ξανά Τη που μου έκλεισες με το Ξέψε στην παλιά ξαλά θα γειτονιά <Δέλεγε> Απόψε ήρθα πάλι στο δρομάκι Δεν το πω. Σαν την καρδιά μου μαύρο ήταν και σκότινο. Απόψε το παλιό μπρο να κοιτώ Σαν την καρδιά μου μαύρο ήταν και σκότινο. Απόψε το παλιό δρόμακι το στενό Σελικά κι σύντροφα, καταλαβε για σου το πόσο ουδείς απόψε που με είπε καταλαβε για σου το απόψε. Στεναχωρή, στεναχωρή, τι να τι να ήρθαμε, ναι, ναι, στον αέρα. Ρε, χωλήπτη, πρόσεξε, αέρα από Πρόσεξε, χωλήπτη. Λοιπόν που λες Ελληνοποιητή μου Τελειώσαμε Το τραγουδάκι φαντάζομαι να σας άρεσε Όσο και αν δεν το πιστεύατε είναι του Μάνου Χατζηδάκη Θα μου πει τώρα τι σου λέω Εσύ έχεις γομπό τσαμπά τώρα τι σε νοιάζει ο Μάνου Χατζηδάκης Προχώρα μη κάνει Θα κάνουμε είναι η πανάση Τα χείλα μαζί Λοιπόν που λες Ελληνοποιητέ μου Τέλος για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλαίδια του καναλάρχου όπως κάθε μέρα Λείπω Μάρτς από τη Σαρακουστή Πιθάλη, πως το πει Κιθκίς, κιθκίμ, πως μου το πει η κυρία μου Το ωραίο τέλος πάντων δεν το θυμάμαι Λοιπόν, εμείς εδώ Τέλος Να είσαστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας onena fm stereo